η Ευρώπη πρέπει να ευθυγραμμιστούμε <Και>, και πρέπει να ταυτιστείτε απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Ένωση <Και> Ό,τι και να ζητάει η Ευρώπη πρέπει να ευθυγραμμιστούμε γιατί εάν διαφοροποιηθούμε <Και> θα θεωρηθούμε από όλα τα άλλα κράτη υπεύθυνοι ότι γιομίζουμε την Ευρώπη με Έλληνο φρένι εδώ. Βασίλη Λεβέντη ήταν αυτό που πρέπει όπω μα είπε να ευθυγραμμιστούμε. Αλλά πριν συνεχίσουμε τα δικά μα, ήρθε ο Βασίλη Κουρή να μα πει τι έχουμε, τι έκτακτο. Την παρασκευή σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία πριν από λίγο. Συμφωνήθηκε την παρασκευή λοιπόν η, σύνος, η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία με θέμα το προσφυγικό. Αμέσω μετά το αμέσω επόμενο διάστημα θα υπάρχουν τηλεφωνικέ επικοινωνίε του Πρωθυπουργού με του υπόλοιπου πολιτικού αρχηγού για το θέμα αυτό, πλην βεβαίω του κύριου Μιχαλολιάκου της Χρυσή Αυγή, οι πληροφορίε λένε ότι ο κύριος Μιχαλολιάκος δεν θα κληθεί στη σύσκεψη Όπως με δεδομένη, είναι όχι παλιότερα υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου της Δημοκρατίας, mm. γινόταν η πρόσκληση και αρνιόταν ο αρχηγός oh. της χρυσή αυγή να τώρα με δεδομένε λένε πληροφορίε. Τη ευαισθησία του Προκόπη Παυλόπουλου για τα δημοκρατικά θέματα και τι δεδομένε τη θέση τη Χρυσή Αυγή για το προσφυγικό, δεν θα γίνει ούτε αυτό το τηλεφώνημα για να δοθούν Η οι... θέση τη Χρυσή Αυγή θα μπορεί να είναι σε ένα post-it. <σχ> Σφάχτε του. Δεν υπάρχει λόγο να ταλαιπωρείτε και ο, <σχ> ο Μικαλολιάκο εκεί με τι ώρε. Μάλιστα, οπότε την Παρασκευή τα νεότερα για να, νε... να πάρει την απόφαση για να πάει στη, στη Σύνοδο, των... σύνοδο Κορυφή τη Δευτέρα. Την Κορυφή. Οκ, okay, ευχαριστούμε πολύ τον Βασιλισκούρη. Αμέσω φρέσκο νέο. Όπως βγει και πριν λίγο, ο Βασίλης Λεβέντης ήταν αυτό στην αρχή, σας καλωσορίζουμε στην Ελληνοφρένεια και αυτής της εβδομάδας. Ε, Βασίλης Λεβέντης που λέει ότι πρέπει να ευθυγραμμιστούμε, να ευθυγραμμιστούμε με την Ευρώπη για να πάνε όλα καλά και να μην μας κατηγορήσουν. Να θυμίσουμε ότι επειδή έχουμε ευθυγραμμιστεί 6 χρόνια τώρα, ζούμε όλα αυτά που ζούμε όχι μόνο στο προσφυγικό προς Θεού, αυτό είναι πρόσφατο και φρέσκο και έχει αιτίε. Που δεν είναι μόνο μέσα στη χώρα, κυρίω δεν είναι στη χώρα, ναι, αλλά γύρω από όλα τα υπόλοιπα. Η πολλή ευθυγράμμιση με την Ευρώπη έχει φέρει όλα αυτά που έχει φέρει. Αλλά ο Βασίλη Λεβέντη είναι ακάθικτο σε αυτή τη δουλειοπρέπεια που την εκφράζει ε, με πολλά κανάλια, με πολλέ κάμερε απέναντί του, με πολλέ προσκλήσει, με ένα μονότονο λόγο για μια οικουμενική που πρέπει να γίνει για να σωθούμε. Αυτή τη δουλοπρέπεια λοιπόν, η οποία από ό,τι βλέπω αγγίζει και πολλού ανθρώπου, το να δηλαδή πρώτον. Και δεύτερον, όπω λέει ο πρέσβη, ο Αμερικανό έχει κάνει τι γνωστέ υποδείξει. Αυτό υπέδειξε ο Αμερικανό ότι πρώτο θέμα είναι το προσφυγικό, ειδέ το οικονομικό, είπε μεταρρυθμίσει. Με Όλε οι μεταρρυθμίσει. Όλα να γίνουν. Δηλαδή και ασφαλιστικό και άνοιγμα επαγγελμάτων και φοροεισπρακτικό. Και οι αργόμισθοι να φύγουν από το δημόσιο. Οι τριπλέ συντάξει να γίνουν μία. Ε, καμία σύνταξη να μην είναι πάνω από 1500. Όλα τα απεδέχθη ο Αμερικανό ω αναγκαία για να επιζήσει η χώρα. Έλα, ζωή σε λόγο μα. Αυτό υπέδειξε ο Αμερικανό. Αυτό υπέδειξε ο Αμερικανό. Λοιπόν, απόψε ένα κεντρών ο Αμερικανό, τις δέχθηκε όλε. Αφού οι απόψει όμω τη Ένωση Κεντρών είναι αυτέ που λέει ο Αμερικανό, είναι λογικό όταν γίνει η συνάντηση και του τη πει να τι αποδεχτεί, αφού είναι δικέ του, του Αμερικανού. Πιάσταυγο και κούρευτο. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ ακούμε αυτά τα πολύ γραφικά και με ελαφρώ διασκεδαστικά, πριν λίγο στην Ιδωμένη επικράτησε χάο, χάο όμω. Κάποια στιγμή άνοιξαν οι πόρτε, οι περίφημε πόρτε τη ΕΕ και τη Ευρώπη γενικότερα του 2016, αυτά τα σειρματοπλέγματα, τα φρικτά. Πέρασαν κάποιοι οι πρόσφυγε, δημιουργήθηκαν αμπουμπούλα γιατί ήθελαν να περάσουν και άλλοι. Αν βλέπατε σε, σε τέτοιε καταστάσει που υπάρχουν χιλιάδε ένα χώρο και φύγει μια φήμη. Γίνεται πανικό μαζευανό όπω τι σκηνέ, νομίζοντα θα περάσουν πολλοί. δεν τα κατάφεραν, ξανάκλεισαν οι σκοπιανή τα σύνορα. Δημιουργήθηκε ένταση, πέταξαν πέτρε, έριξαν ένα κομμάτι του φράχτη και αμέσω μετά η σκοπιανή αστυνομική, η σκοπιανή αστυνομική, έριξαν τα κρυγόνα κατά των προσφύγων. Όχι γενικώ στην ατμόσφαιρα, γιατί διαβάζω και τα. Τα όσα έρχονται από εκεί πάνω, σιγά σιγά έρχονται και τα πλάνα, σιγά σιγά μαθαίνουμε και τι ειδήσει. Αλλά από ό,τι έβλεπα και από ξένου δημοσιογράφου και από Έλληνε και από ανθρώπου που βρίσκονται στην περιοχή, έριξαν τα δακρυγόνα κατευθείαν σε μωρά, σε παιδιά μικρά, άρρωστα, σε γυναίκε. μέσα στο πλήθο. Κανονικά μέσα στο πλήθο. φρικτές εικόνε, φρικτές σκηνέ σε μια Ευρώπη που θέλει να λέγεται πολιτισμένη, δεν είναι σε καμία περίπτωση πολιτισμένη, κάνει βήματα προ τα πίσω, ίσω να τη αξίζει με αυτά που συμβαίνουν. Ε, σιγά σιγά έρχονται, τα βλέπουμε και εμείς, τα παρακολουθούμε από τις οθόνες, θα τα δείτε κι εσείς αν θέλετε να προσθέσετε σε αυτό το πάζο της φρίκης άλλο ένα κομμάτι, αναμενόμενα λίγο πολύ. Απέναντι τώρα σε αυτά, μια ανακοίνωση βλέπω εδώ γιατί έχει κυκλοφορήσει η είδηση, ότι στο πάρκο Τρίτση, στο νότιο μέρος κάτω εκεί φτιάχνουν άλλον ένα καταβλισμό στην Αττική, προσφύγων και βλέπω ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αγίων Αναργύρων, Καμάτερού, σήμερα το πρωί μερωθήκαμε ότι κατασκευάζεται σημείο μια συγκέντρωση προσφύγων στην όντια μεριά του πάρκου Αντώνη Στρίτση. Ακόμη δεν έχει φτιαχτεί, τώρα φτιάχνετε και αμέσω η αντίδραση των γονέων. Οι άνθρωποι αυτοί άφησαν τα σπίτια του και την πατρίδα του, προσπαθώντα να σώσουν τη ζωή του. Είναι καθήκον μα να του συμπαρασταθούμε με κάθε δυνατό τρόπο. Καλούμε όλου του συλλόγου γονέων του δήμου μα να συγκεντρώσουν το παρακάτω τρόφιμα, φάρμακα και υλικά. Γάλα μακρά διάρκεια γιαλύπου, γάλα για βρέφη και παιδιά, ζάχαρη τσάκει, ξηρά, τροφιά μέσα κατανάλωση, μπισκότα κουρασάν. Έχει μια σειρά φάρμακα. Δεν χρειάζεται να σα τα πω. Ζηγαριά για βρέφη μέσα σε αυτά, ζηγαριά κανονική. Μουσκοσολβάν, Ζοβιράξ, Ολτριβίν, Τρομπέξ. Βλέπω τα κουβέρτε, Ιππνόσακου, Παπούτσια, Μόρο Μάντιλα. Και με την υποσημείωση δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί πρόσφυγε στο σημείο συγκέντρωση για την πορεία θα σα ενημερώνουμε με ανακοινώσει. Πριν ακόμη έρθουν οι πρόσφυγε, και μπράβο στην Ένωση Συλλόγων Γονέων να γίνουν, να αργήσουν και καματερού, αρχίζουν να προετοιμάζονται για αυτά που θα γίνουν στη γειτονιά του. Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλη την Αθήνα σω δημιουργηθούν και σε άλλα σημεία τη Αθήνα. Με αυτόν τον τρόπο, νομίζω και κατά τόπου και συνολικά μπορεί να αγκαλιαστεί να σώσουμε κάποια υπόλοιψη που μάλλον έχει χαθεί από πάρα πολλού και που νομίζαμε ότι η Ευρώπη έχει και αξίε και είναι και ένα κοινό σπίτι. Τέτοιο κοινό σπίτι αξίζει να είναι. Όλα τα υπόλοιπα δεν μα αφορούν. Νομίζω θα τα καταφέρουμε. Αυτό από, από τι εργατογειτονιέ των Αγίων Αναργύρων και του Καματερού. Να συνεχίσουμε εμεί εδώ με τα δικά μα. Όταν έχουμε κάτι νεότερο και από πάνω και από εδώ θα τα μεταδώσουμε. Είναι ο Κουρουμπλής καλεσμένος, είναι ο Αυτιάς δημοσιογράφος. Κάποτε οι Γερμανοί, ήρθαν κάποιοι Γερμανοί να μου πάρουν μια συνέντευξη. Και τους είπα λοιπόν τότε ότι ο Τσίπρας δύο πράγματα διέκριες στο Τσίπρα. Ότι ακούει και δεν φοβάται. Α, και καταπίνει και σπαθιά, Τώρα, δεν Τώρα λοιπόν... Ardequin, carotini, ακούει και δεν φοβάται. Ακούει και δεν φοβάται. Και καταπίνει και σπαθιά. Τώρα, έτσι, λοιπόν... ε, δεν του το είπε ότι καταπίνει και σπαθιά. Ωραίο, θα ήταν σαν θέαμα να καταπίνει σπαθιά. Μπορεί να το κάνει και σου έχει κάνει τόσα και τόσα στι κολοτούπε. Όλα αυτά του τσίρκου, γενικότερα τα νούμερα. Γιατί να μην καταπιεί και σπαθιά. Πάμε τώρα σε μήνυμα αγάπη. Μήνυμα αγάπη, το οποίο προέρχεται από ποιον άλλον από τον, από τον Μητροπολίτη Άνθυμο. Εμεί ερχόμαστε εδώ με τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερισία διάταξη της αποψινής συνάξεως να πούμε ε, ε, «Όχι, πώς θα γίνει, δηλαδή θα πρέπει στο τέλος να φύγουμε εμείς για να έρθουν να κατοικήσουν άλλοι» Daję όλοι οι ελληνικοί, którzy są w tym miejscu, w tym w tym, gracimy, w tym w QUZE, w w Κάνουν τα πάντα, σπάνε φράχτε για να φύγουν από αυτόν τον τόπο. Δεν θέλουν καθόλου να μείνουν σε αυτόν τον τόπο. Εδώ θέλουμε να φύγουμε εμεί, όταν κυριαρχούν οι άνθρωποι από αυτόν τον τόπο και θα μείνουν οι ξένοι που έρχονται για να πάνε κάπου αλλού. Μόνο του φτιάχνει ένα ιδεολόγημα, το πετάει και από κάτω στου πιστού οπαδού, το δένουν όλοι κόμπο, το κάνουν νόμο, παγκόσμια εντολή και προχωράνε παραπέρα να μισήσουν ό,τι μπορεί να μισηθεί. Οι χριστιανοί κατά τα άλλα, τη σημαία του Μητροπολίτου. Αν θύμου, του Παναγιώτατου κατά τα άλλα η κομμωδία της ιστορίας, να λέγεται του ένας άνθρωπος που λέει αυτά που λέει ο Σταύρος επανεξελέγει αυτό είναι το μόνο θετικό των ημερών στην ηγεσία του ποταμιού με ένα ισχυρό ποσοστό, ισχυρότατο ποσοστό όπως αναμενόταν άλλωστε τέτοιο ηγέτη δεν τον χάνει. όλοι οι χώροι θα ήθελαν να έχουν έναν ηγέτη σαν τον Σταύρο Θεοδωράκη έκανε και προτροπές Ναι, φοιτητέ, εργατές, διανοούμενοι, οικονομολόγοι, καλλιτέχνες, υπάλληλοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, επιχειρηματίες, έμποροι Πρέπει να βουτήξουν στο ποτάμι <συσχελίδι> Πρέπει να βουτήξουν στο ποτάμι Βίζα, το τα κάνει μπανάνα. Στις λαρίσει το ποτάμι, στις λαρίσει το ποτάμι, στις Λαρίσις το ποτάμι που το λένε το λένε ποινιό. Πρέπει να βουτήξουν στο ποτάμι. Ή θα, ή θα πέσω να πνιγώ. Δεν υπάρχουν τρία ποτάμια, υπάρχει ένα ποτάμι. Ο καημός μου είναι μεγάλο το ποτάμι είναι Και αν και δεν με πνίξει μόνα κάπου θα Και προσέξτε, είσαι ή δεν είσαι. Τι δίλημα γι' αυτό. Τι ακριβώ είσαι, δεν μα διευκρίνησε, ούτε ο ίδιο είπε. Δεν είπε ποταμίσιος, δεν είπε μέλο του ποταμιού, του κινήματό μα, τίποτα από αυτά. Το άφησε φλού. Και όπω ξέρετε, σε αυτή την απάντηση εδώ στην Ελλάδα, να πει είσαι ή δεν είσαι, όλοι έχουν να δώσουν την ίδια, την ίδια ακριβώ απάντηση. Κάτι τέτοια έλεγε, γι' αυτό πήρε και αυτό το ε, πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί του άγγιξε όλου μέσα στο ποτάμι και νομίζω μα αγγίζει και όλου όταν λέει αυτό το ερώτημα, το δίλημα, ο Σταύρο. Θεοδωράκης. Έχουμε νεότερη δήλωση του Ανθήμου. Στον ψαρόν την ολόμαυρηράχη περπατώντα <συμίλυνα> η δόξα μονάχη Μελετά τα λαμπρά παλικάρια με την καλή έννοια Και στεφάνει στην κόμη φόρη Από τα λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη Φίσελ σε μάς σονριέ Κοντζελ τε φόρσα Κι φίξε λεκαλονριέ Γραμπαχανε σαβιέ Φρίξελ κόκ i tanks i έχουμε to y I tanks. że i και την ιστορία γενικότερα την παρουσία την πολιτική παρουσία του Ανθήμου είπε αυτό το πείμα για τα ψαρά δεν το τελείωσε έτσι θα ακούσετε τώρα πώ ακριβώς το τελείωσε θα το ακούσουμε κανονικά γιατί το έπιασε από τις παραδόσεις και τις ματιρές σελίδε της ελληνικής ιστορίας της πρόσφατης πριν 200 τόσα χρόνια το έπιασε από εκεί για να το πάει που νομίζετε Στο τον την ολόμα Μαυρυράχη Περπατώντας η δόξα μονάχη Μελετά τα λαμπρά παλικάρια Και στεφάνει στην κόμη φόρη Από το λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη Γιατί δεν έμεινε τίποτα από το πέρασμα Εκείνον που σήμερα του λέτε οι μετανάστες <Συκλή> Γιατί δεν έμεινε τίποτα από το πέρασμα Εκείνον που σήμερα του λέτε οι Πέρα από το φασιστικό του πράγματο και την ε, χρυσαυγήτικη πρόθεση κατά των ε, κυνηγημένων, που ίσω είχε πει να του περιθάλπτουμε ή να συντρέχουμε, πέρα από αυτό είναι και όλο λάθο. Γιατί ε, κάνει ένα μπέρδεμα των ο, Τούρκων που έκαψαν τα, σπα, τα ψαρά και του ονομάζει μετανάστε, που εμεί του λέμε μετανάστε, εκείνοι που τότε είναι ένα μπέρδεμα όλο αυτό. Αλλά πέρα από αυτό το μπέρδεμα, καταλαβαίνει ο καθένα τι μήνυμα αγάπη ήθελε να στείλει ο Παναγιώτατο Πολύ ωραίο. Αν η σοφία βούλτευση, ευτυχώ βγαίνει που και πού. Θα πρέπει να βγαίνει πιο συχνά γιατί μα λείπει και λείπει και σε εσά, θα καταλάβετε γιατί. Ενδεχομένω θα αναγκαστούμε να το άμα κάνουμε. φτάσουμε. Λόγω του μεγάλου ύμου, γιατί έρχονται 50.000. Να... Σχόλιο. Αν φτάσουμε, φτάσουμε να κα... κηρύξουμε σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη το ελληνικό, τον άλυμο και την γλυφάδα. Μπράβο, μεγάλη επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία μετά το κλείσιμο των τραπεζών. Oh nie wolno, ta synora, klin ta synora, kin ta synora, kin ta synora, kin ta qui fixe le calendrier, pas mm -hmm. mm -hmm. le plier. Mais quelle ta to amalibo sine. Tu vas te Αυτό κατάλαβε η Σοφία Βούλτεψη. Για να το καταλάβει η Σοφία Βούλτεψη, δεν μπορεί να έχει καταλάβει λάθο. Θυμόσαστε τότε με τα χαρτιά υγεία τι προβλέψει είχε κάνει και πόσο μέσα έπεσε. Οπότε κλείνουν τα σύνορα στην Αττική. Δεν ξέρω πώ θα μα βρουν εσεί από εκεί, εμεί από εδώ, που θα βρεθούμε εμεί, που θα βρεθείτε εσεί σύνορα και στην Αττική, μέσα στους φράχτες μα. Βλέπω όλη μέρα να προσπαθούμε ο να επικοινωνήσει με τον άλλο να σκαρφαλώνουμε τα σειρματοπλέγματα και δεν είναι εποχέ για τέτοια. Κάπω αλλιώ το είχαμε φανταστεί, αλλά αν είναι από σειρματόπλεγμα να πάμε ή να αρχίσουμε. Να πάμε και να αρχίσουμε από σειρματόπλεγμα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Με ωραίε ιδέες Όλα αυτά που ακούσατε δεν έχουν βγει με στο Σαββατοκύριακο. Τον ένα να λέγεται ψάρα. Όχι, ο άνθιμο είναι παλιότερο. Και κάνει μια σύναξη πριν κάνα δύο εβδομάδε πάνω εκεί στη Θεσσαλονίκη με σωματεία πανορθόδοξα όπω τα λέγανε. Και για να αποφασίσουν τι θα κάνουν εν ώψη τη επέλαση των προσφύγων που θέλουν να πάρουν την πατρίδα μα και να την κρατήσουν αυτή και εμεί να γίνουμε πρόσφυγε. Και όλο αυτό το πολύ ωραίο που έχουν στο μυαλό του, με εισαγωγικά η λέξη. 21-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σα περιμένουμε πολύ χαρά να του πείτε ό,τι θέλετε. SMS, όποιο θέλει να στείλει, γράφει real και no, Το μήνυμά και όλο αυτό στο 54% 100. και έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούν την παπά, κυρίαλεφem.gr. Ο Νίκο Απρανίτη ρυθμίζει τον ήχο και μια πρόταση. Μα έχει συνηθίσει ο Λεβέντη να βγαίνει με προτάσει για το τι θα γίνει στον τόπο, αλλά νομίζω. Η πρόταση που ακολουθεί είναι ρηξικέλευτη. Όπως λέμε πρέπει να την σκεφτούμε, να την μελετήσουμε γιατί ίσως να είναι η σωτηρία του τόπου. Με την οικουμενική θα αλλάξει όψη της χώρας. Μπράβο. Και θα δοθεί νέα ψυχολογία να κάνουμε επανεκκίνηση κύριε Γιώργο. Με ποιον θα πάει η χώρα. Εγώ πιστεύω έχω, προ, ε, έχω προτείνει τον Πάπα της Ρώμης. Ça glitonne à mettre ton mnemonio à Nakouga papa t'is dromis Ficelle, ses mains sont liées, comme celle d'un force, qui fixe le calendrier, grimpe pas quand les sabliers, fixe son corps pour le plier. Mais quelle a danse Echo protine, ton papa t'es dromis Être légère dans ses souliers, ne plus sentir son estomac, elle fait des nœuds pour oublier, quelle a attendant ça y It tanks, il y épitache Ne pas être dans son assiette, tu n'as pas besoin de cuisinier, je suis pas venu pour la bavette nie jest też tengo. Dohh forno nie sia. i jest przy chor αγιώτατε ευχαριστούμε για τον πύρινο λόγο σας Πάντας πρωτοστάτης σε εθνικούς και εκκλησιαστικούς αγώνες Έχω προτείνει τον Πάπα της Ρώμης Αμπέμους Πάπαν Έχω προτείνει Θα πάει Εγώ πιστεύω έχω, προ, ε, έχω προτείνει τον Πάπα τη Ρώμης Μ' αρέσει που κάνα δύο-τρει. Βλέπω εδώ στο Twitter το πιστέψατε ότι τον έχετε ικανό το Λεβέντι να προτείνει τον Πάπα τη Ρώμης Είναι μοντάζ βεβαίω. Δεν τον έχει προτείνει ακόμα. Τον Προβόπουλο λέει, αλλά δεν ξέρει κανεί αύριο. Ο σοβαρό πολιτικό ηγέτη που λανσάρει την Οικουμενική για το καλό του τόπου εννοείται και λέει ότι και η τωρινή αλλά και η αυριανή Οικουμενική να κάνει ό,τι ακριβώ λέει η Ευρώπη και οι Αμερικανοί. Με τέτοια. Λεβεντιά, το έχει και το όνομα, με τέτοιε προτάσει θα φτιαχτεί μια οικουμενική για να κάνουν ό,τι ακριβώ λένε οι ξένοι. Γιατί τότε να έχουμε μια κυβέρνηση εφόσον θα κάνουν ό,τι λένε οι ξένοι, ότι οι τωρινοί δεν κάνουν ό,τι λένε οι ξένοι, οι προηγούμενοι δεν κάνουν ό,τι λέγανε οι ξένοι. Ερωτήματα έτσι να υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, νομίζω υπάρχουν και απαντήσει. Τα ερωτήματα δεν έχουν τεθεί ποτέ. Αλλά οι απαντήσει έχουν δοθεί με τέτοια σαφήνεια και ευκρίνεια, όσο τίποτε άλλο. Ο Τσίπρα το βράδυ θα είναι στον Χατζη στον Ε, με πολύ μεγάλη περιέργεια και ενδιαφέρον θα τον ακούσουμε. Είναι και η εποχή, τέτοια που νομίζω ε, θες να δει έναν Πρωθυπουργό να απαντά γρήγορα σε ερωτήσει. Γιατί οι λόγοι στη Βουλή δεν δίνουν ακριβώ τις απαντήσεις που θέλει ο ενημερωμένος πολίτη. Θα τον δούμε λοιπόν λίγο πριν έχει ερμηνοφρένεια, αλλά αυτά θα τα πούμε και προ το τέλο. Να ακούσουμε τώρα έναν Τσίπρα που μιλάει για τη διαπλοκή. Θα μπορούσε να είναι και κουίζ. Πότε ακριβώ το έχει πει, Χτες, πριν ένα χρόνο, πριν 100 χρόνια, προχτέ. Αυτή λοιπόν η ίδια διαπλοκή, οι ίδιοι σχεδόν άνθρωποι ψάχνουν να βρουν τρόπους σε συνεργασία με ξένα αρπακτικά να υποφεληθούν και την περίοδο της κρίσης. Και η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται και να δουλεύει για χάρη αυτής της διαπλοκή, Για χάρη της, της ντόπια, αλλά και της ξένης διαπλοκή τώρα. Για χάρη των εγχώριων ταβαντζίδων, για να θυμηθώ μια έκφραση που κάποτε είχε ενοχλήσει πολλού. Αλλά και των διεθνών Απικιοκρατών. Όλα μαζί. Αυτή τη δήλωση την έχει κάνει τότε που έκανε τις συναντήσεις με τον Σταύρο Ψυχάρη. Ε, στα διαμερίσματα μαζί με τις γάτες Ιμαλαίων την έχετε παρακολουθήσει στην ιστορία. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Φαντάζομαι θα απαντήσει και για αυτό το βράδυ. Ε, ε, εδώ είδαμε την τι ακριβώς έγραψε ο ψυχάρη, Λογικό Είδαμε και τι απάντησε το μέγαρο Μαξίμου Δεν διέψευσε τις συναντήσεις Ούτε με τη γάτα η Μαλαϊον, Ούτε στα διαμερίσματα τα κρυφά Ούτε στα φανερά Τέσσερις φορές συνάντηση με τον Ταβαντζή Με τους διαπλεκόμενους ε, Του Αλέξη Τσίπρα Προφανώς ήθελε να δει πώς θα αντιμετωπίσει Εκ των έσω την διαπλοκή Η απάντηση του Μαξίμουμ όλα τα λεφτά Γιατί λέει ότι ουσιαστικά ο Του ζητούσε εκδουλεύσει και του έκανε εκβιασμού, κάπω έτσι το λένε από το μέγαρο Μαξίμου. Και όπω καταλαβαίνει κανεί, με τι τέσσερι συναντήσει πήγε την πρώτη, τον εκβίασε, πήγε τη δεύτερη, τον εκβίασε, ήθελε άλλη μία και άλλη μία μετά, τρίτη και τέταρτη, για να πιστεί ότι εκβιάζεται ο Πρωθυπουργό, είτε ότι κάνει απόπειρα ο εκδότη που έχει απέναντί του, ο ιστορικό εκδότη όπω λανσάρετε, να τον εκβιάσει. Δεν τα καταλαβαίνει αυτά ο Λέξη Τσίπρα με την πρώτη, θέλει τουλάχιστον τέσσερι φορέ για να καταλάβει αν κάποιο απέναντί του, ιστορικό ηγέτη πάντα. Τον εκβιάζει. Αποστολή μου, θα μου λύσει ένα πρόβλημα σοβαρό που έχει η Ελλάδα. Να σου λύσω, γι' αυτό είμαι εδώ, για τα προβλήματά σα. Πήγα να πληρώσω τη ΔΕΗ, τετράγω. Όχι, oh, ψέρε, αμάστο. Τόσπα, για πε. Πήγα να πληρώσω τη ΔΕΗ με κάρτα. Και μου λένε δεν υπάρχει μηχάνημα. Εγώ όμω στο μαγαζί μου είμαι υποχρεωμένη να έχω κάρτα, γιατί αν δεν έχω θα με. Τη δείξουν. Μπράβο. Και δεν με πειράζει, αν το ευχαριστηθώ. Το ρίσκο δεν μπορεί. Το δεν μπορώ, ναι. Μη με επιδείξουν και δεν μ' αρέσει κιόλα. Έτσι, βράβο. Μ' αρέσει γιατί το πάει ένα βήμα παραπέρα. Να Θα τώρα, με τη ΔΕΗ, τι θα γίνει ρε παιδιά, θα πληρώνουμε τους λογαριασμούς μετρητή. Ναι, γιατί. Μηχανάκι γιατί δεν υπάρχει στη ΔΕΗ. Όχου, τώρα και εσύ. Επιλήσει μα το πρόβλημα ρε, εσύ Αποστολίου. Ξέρει ο ΔΕΗ Τζής τώρα, ξέρεις με την κριτήρια μπήκε εκεί μέσα, ξέρει να χρησιμοποιεί και μηχάνημα, π.ο.τσος. Τι ξέρει να χρησιμοποιεί. Τι άκρε του. Χρησιμοποίησαμε κ Τα οποία αυτά τα κόκο θα μας πληρώνουν 8% κάθε χρόνο. Ναι. Κόκο, τι κάνει. Για κόκο τζάμπο. Για τους παλιούς. Για Ποτέ δεν ήξερα την λευκό τραγουδού, αλλά τέλο πάντων. Μετά τα κούκου του κούλι έχουμε και τα κόκκινο του τσεκαλώ Τα κόκκο, ναι. Παλιά <laughs> το τρώμε δημιουργιακά. Τώρα τα τρώμε πώ να το πω ευγενικά. Ο πισθείο. <laughs> <laughs> <laughs> Η συνθήκη σε εγγύη περνάει δύσκολε ώρε από στόλη. Θα είπα οραμό που θέλει. <laughs> Είμαι να σκάσω, σκάσο. Ναι, ναι 10 μέρε προθεσμιά. Τι θα πάθουμε μετά, τι θα μα συμβεί. Τι μα περιμένει. Ο κινέζο. <laughs> θα πατήσει το κουμπί. Σε 10 μέρε ξέρω εγώ. Θα έθουν τα ούφο. Όχι, τα ούφω εδώ είναι. να μα καταλάβει ο Μπάμμα. Τώρα στα τελειώματα τη θητία του. Ξέρω εγώ, Ό,τι και Καλύτερο από αυτό που υπάρχει θα είναι Και ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει Πώς να το πω Πρόεδρος των ΗΠΑ Πολιτιών Ευρώπης Καλύτερο είναι Για να καταλάβεις Σε τι χαλή έχει φτάσει Στο PSI θα προσκυνήσουν. Θα καταθέσουν Στέφανο, Δάφνηνο. Θα ζητήσουν συγγνώμη. Θα πλύνουν το στόμα του. Είμαι ο Υπουργό Οικονομικών που έχω ελαφρύνει το δημόσιο χρέο. Ο Τούρκο έπρεπε να είναι ισόβια και λέει ότι έκανε οικονομία και τα κερατά τα τραγιά. Ότι το χρωστάμε, του χρωστάμε. Δεν ξέρω ποιο εννοεί βέβαια με αυτό το όνομα, αλλά τέλο πάντων καταλαβαίνω. Ναι. Ότι του χρωστάμε, όχι Αδριάντα. Όχι Στεφάνη, Δάφνηνο. Και λίγα λέει. Το χέρι το έχει βγάλει λέει, ανάμεσα από το σακάκι ή κυκλοφορεί ακόμα Καλέ, εδώ Για χαρά. Λάθο κάνουν ευρώ τότε. Σύλλαγοντα. Λάθο σοβαρό που δεν του ξευρακώνουν όλου του βουλευτέ αυτού και του βουλευτή. Εκεί εάν... θα καταλαβαίνουμε το κόμπεξου όλα. Θα φαινόταν η μικροφαλίασή του, θα καταλαβαίνουμε το τσάκ, μικρό πουλί, γι αυτό γίνονται όλα. Ελεγωμένω, ε. Λε να είναι αυτό. Ε Ετίνε, ανταλαμβάνει ότι υπάρχει μεγάλο. Σε εγώ, ξέρω εγώ. Οι βουλευτή να σα αφήσουν χωρί φουστάνια και του βουλευτέ χωρί παντελόνια, γιατί τα ετοιμάζουν ή να τα ψηφίσουν όλα, θα τα περάσουν να βγάλουν. Προκείτε τρέπεσαι. Κι εγώ στο μυαλό μου έχω. Όσο σκέφτομαι Ella ya. Ella llegará. Ναι Δεν είχα να κάνω γιατί πάνω να σου πάρω τηλέφωνο. Καλά κάνει φίλε. Ενώ τι άλλε μέρε είχε τι να κάνει. Απλά δεν πει τηλέφωνο, Πες το καθένα. Όλα καλά. καλά. Να σου φάρε να σου φέρω τηλέφωνο. Καλά, εντάξει, θε μα... Δουλεύω γύρω στις 14 ώρε τη μέρα. Και πληρώνεσαι κιόλα. Ναι. Θράσος. Ό, καλά, ναι, Θράσος, μεγάλο. Ε, καλό, όμως. καλό είναι, ε, Μας γα... λίγα, Καλά, μετά κακό θα ήταν στη φυλακή, Γιατί ε, είναι στη φυλακή, μάλλον. Ε, ε, για λίγο στη φυλακή, και άμα δεν γίνει Έλα ρε λέγε. Τι να πω σε βαριέμαι, Αυτό είναι άλλο το θέμα, μην μπλέκουμε τα θέματα. Δεν. Σε μια γκόμενα δεν είχες τα τέρυχα μου να το πει. Σε βαριέμαι παράταμε. Το έχεις πει oh. σε γκόμενα όχι. Oh. Σε μένα κάνει το μάγκα. Άντε δεν καλή συνέχεια. Yeah. Άκουγα αυτό που έλεγε ότι οι φασίστας δεν είναι μόνο αυτός που δεν θέλει τους ξένου, αλλά και αυτός που το επιβάλλει. Μόνο που δεν σκέφτηκε ότι τελικά αυτός που το έλεγε έχει δίκιο γιατί είναι όντω φαστίσας αυτούς που τους επιβάλλει γιατί αυτός που επιβάλλει τους πρόσφυγες δεν είναι άλλος από αυτός που κάνει τον πόλεμο. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Ε, κάνε. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πουλώντα ελπίδα. Τελικά η ελπίδα δεν πήγε καλά, η λεπίδα ξεπούλησε όμω η λεπίδα. Ναι, η λεπίδα πουλάει έτσι κι αλλιώ. Αλλά θέλω να θυμίσω στου ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ ότι ο Γιωργάκη κατάφερε και έκανε το ΠΑΣΟΚ δεν πουλώντα ελπίδα. Το ίδιο θα πω τι. Κάνε το λαγό του συστήματο βέβαια, αλλά εντάξει, το ξέρουμε. Δεν καταλαβαίνω που βρίσκει κοινά του ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταλαβαίνω το την ταύτιση που βλέπει. Ο Σαμαράζον δεν είχαμε και πολλέ ελπίδε, γι αυτό ίσω να και αυτό επιπλέει αλλά. Όχι Κάτι άλλο επιπλέει αλλά δεν θέλω να τα βάλω στο στόμα μου. Με σε μεριάτικα, κάποιοι τρώνε. Ό,τι και να ζητάει η Ευρώπη, πρέπει να ευθυγραμμιστούμε γιατί, εάν διαφοροποιηθούμε, ναι. θα θεωρηθούμε από όλα τα άλλα κράτη υπεύθυνοι ότι γιομίζουμε την Ευρώπη με πρόσφυγε. Μα και τώρα που είμαστε απολύτω ευθυγραμμισμένοι, μα θεωρούν εμά υπεύθυνου για τους πρόσφυγες και τα σύνορα έχουν μετατεθεί. Δεν βγαίνει λογική με όλα αυτά. Ο κύριο Λεβέντης τα λέει αυτά τα πολύ ωραία. Ε, σχεδόν Μέρα παρά. δυο τρει φορέ μέσα στη μέρα που βγαίνει σε διάφορα κανάλια για να καταθέσει την πολύ πρωτότυπη άποψή του για οικουμενική κυβέρνηση. Το καλό με το ποτάμι, με την ύπαρξη του ποταμιού του κόμματο, είναι ότι στο συνέδριο του εμφανίστηκε ο Κώστα Σιμίτη. Τούτη την κρίσιμη στιγμή για τον τόπο μας, οφείλω να αναδείξω εδώ αυτό που θεωρώ αναγκαίο για την κοινωνία μας και τη χώρα. Για να επανέλθουμε στην ομαλότητα, για να υπάρξει ορθολογισμό, ορθολογισμός, για να μην συνεχιστούν οι περιπέτειες εκείνων που μας κυβερνούν, για να μας κυβερνούν πρόσωπα τα οποία έχουν γνώση να μην μας κυβερνούν πρόσωπα ανόητα που πιστεύουν ότι μπορεί από εδώ την Ελλάδα να αλλάξουν όλο το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης <Καλαιοί> γι' αυτό όλα χρειάζεται ένας ισχυρός πόλος ανάμεσα στη δεξιά και την παράλογη και χωρίς έρμα αριστερά Αναμενόμενο Αναμενόμενο πολίτης. προτείνω Νίκο να βάλουμε το λαό τώρα Και μετά να βάλουμε αυτό που είχαμε σε σειρά, κάνουμε ανατροπή στη ροή της εκπομπής. Γιατί βλέπω την ώρα για να προλάβουμε τουλάχιστον να ακούσουμε τον λαό. Δυστυχώ έγινε ρε παιδάκι μου. Ακού να δει, τι διαφορέ έχει με του τεντυβόηδε. Μάλλον ζηλεύουν το πνεύμα σου και την ετοιμολογία σου. Ποιοι είναι οι τεντυβόηδε. Ξέρω κι εγώ. Α! Α Λε τον το το... χοντρό που αντικαθιστά του Χατζη Νικολάου όταν λείπει, τον το... εξοφυλαρούχα, δε... που έχει και μαζί του αυτό το καημένο το παιδί, τον Άκη τον Παυλόπουλο. Ναι. <laughs> χοντρό είναι αυτό. Όχι, ο Άκης ο άλλο. Ζηλεύει το πνεύμα σου. Ε, τώρα ο λείπει του Ελά, Αντώνης, έχω καιρό να σε πάρω. Γιατί έτσι, Τσογλάνη? Γιατί τόσα πολλά πράγματα που έχουν πέσει στην επικαιρότητα δεν ξέρω από ποιον να πρωταρχήσω Από την επίθεση φιλία τη Ευρώπη προ την Ελλάδα. Ε, να, γιατί όχι. Να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύει ότι μα αξίζει η δημοκρατία? Πιστεύει ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε πρέπει να έχουμε δημοκρατία? Τι θα θέλες? Ε Δεν ξέρω. Αν αυτό λέμε δημοκρατία, στην πραγματικότητα δεν μα αξίζει, αλλά αν το ανεχόμαστε, μπορεί και να μα αξίζει αυτό που το λένε δημοκρατία. Ναι, εσεί που υψηλοϊποστηρίζετε και, και το Κουγκουέ δεν είναι δημοκρατία, σωστά, απολυταρχικό. Είναι και αυτό έμεσα. Από τα παραδείγματα βέβαια που ξέρουμε από την ιστορία. Οπότε στην τελικά κάνουμε ένα τέτοιο πολίτευμα να δούμε πώ θα αυτό έτσι. Ή οποιοδήποτε άλλο απολυταρχικό ή οποιοδήποτε άλλο απολύτω, μια φούγρα δεν μα έχει βγει. Ε, εντάξει, ξέρει πόσο επικοινωνία είναι αυτό που λε, αλλά οκ, okay, εντάξει. Ε, ναι, λέω μια άλλη άποψη. Γιατί <συσκ> ναι, ναι, ναι, να την πει <συσκ> την άλλη άποψη. <συσκ> Πάντα υπάρχει ένα πρόθυμοι που θα πει την άλλη άποψη να προλειάει την κατάσταση. Ευχαριστώ, γεια. <συσ> Το πρώτο θετικό, δεν το έχω ακούσει να το λέει κανεί, είναι ότι μετά τι τελευταίε δημοσκοπήσει, το κουκούε είναι τρίτο κόμμα. Κάποιοι θα πούνε και τι έγινε. Εμένα τώρα μου δίνει την εντύπωση ότι τώρα, μετά από τη δεκαετία του 80, που ίσω εσύ δεν το θυμάσαι γιατί είσαι και πιτσερίκο, που το κουκούε φώναζε για τα όλα τα κακό σχήματα τη TOTEOK, που μετά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. κλπ. κλπ. σω, λέω τώρα εγώ, ίσω και μπορεί να έχει αρχίσει ο κόσμο να ξυπνάει λιγάκι. Το συμπέρασμά μου. Ή το κουκούε ήξερε και έβλεπε πολύ μπροστά, όπω ανέκαθεν το έκανε Της ιστορίας του. Ή, το Κουκοέσε το τσάκω ότι έξερα τη καιρό παιχνίδι του μερισανίδη. Πιστεύω να έργα έχει αρχίσει σιγά σιγά να ξυπνάει ο, ο Κοσμάκης Χινός και να αρχίσουν να την αριστερή την πραγματική αριστερά, όπω Τι αριστερά τόσο καιρό. Μην με Η άλλη αριστερά, αυτή που είναι μέσα στα εισαγωγικά του τσίπρα. Η αυτή μ Η άλλη αριστερά. Έτσι. Μπράβο. Η άλλη αριστερά του τσίπρα που δεν έχει καθόλου τσίπα, η προσωπική μου γνώμη. Μόνο, για... μόνο προσωπική σου. Όλοι άλλοι ότι έχει. Χινέ, Εδώ, α πούμε, στην Ελλάδα έρχονται οι Λέει, Βάου, εγώ που τη σώτησα, τη σήμανσα αυτό. Δε ωρετάνε τι έγινε, Το ψήφισα. Λέει, Σκάσε τώρα, Βούλωσαι και μην μιλά καθόλου. Καλά, έτσι δεν κάνουμε δουλειά. Αν βάλουμε ποιου ψηφίσανε, θα πρέπει να σκάσουν, να βουλώσουν, να μην μιλάνε καθόλου. Πώ ψήφισαν, Πασόκ, Πώ στη Δημοκρατία δεν μα μένει λαό για να κάνουμε κάτι άλλο. Λέγεται. Ακούω την εκπομπή σα και πήρα να σα πω συγχαρητήρια για το σκεπτικό σα και για όσα μα μεταφέρετε. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Πώ είναι δυνατόν να κάνετε διαφήμιση αυτό το animal party? Εσεί με τέτοιο σκεπτικό, τέτοια ηθική που έχετε, ειλικρινά τα λέω αυτά. Ποιο λέτε τη εφημερίδα? Ναι. Ναι, δεν επιτρέπονται τα animal party για εμά του χριστιανού. Γιατί όπω λέει η εκκλησία μα, αν δεν το σταματήσει αυτό ο ιερέα, ο ιερέα καθαρείται. Τι Πουσια... να σταματήσει ο ιερέα. Ο δε χριστιανό αφορίζεται. Τα άνημα, τη μεταφίεση. Εσεί δεν το γνωρίζετε τόσο χριστιανό, ωστόσο. Ναι, τέλο πάντων. Και τι τώρα, δεν θα μα θα μας αφορίζει να αφοριστούμε. Να αφοριστούμε για το CD. Τι Εκεί φτάσαμε οι ιερεί. Εγώ είμαι χριστιανή, δεν έχω. Β, από πάνω του Σε Ξεχυλίζει. Μάλλον αυτό που σα είπα δεν το γνωρίζετε. Δεν το γνωρίζετε, ε? το άνημα. Μ... Του σατανάει η real news, δηλαδή με λίγα λόγια. Του σατανάει είναι η μεταφίεση. Η μεταφίεση, αλλά ποιο το δίνει η real εσύ. news. Εμεί το διαφημίζουμε, του σαρανάει όλοι. Άμα το γνωρίζετε συνειδητά. Κοιτάξτε, υποψιάζουμε ότι υπάρχει δάκτυλο. Το γνωρίζουν κάποιοι Συνειδητά που είναι δηλαδή, του Αντιχρήστου. Εγώ δηλαδή, είμαι πιστό Χριστιανόπουλο, δεν ξέρω. Αλλά δηλαδή, κάποιοι δηλαδή, φαντάζομαι δηλαδή, είναι δηλαδή, του Αντιχρήστου και μα παγίδευσαν. Πώς θα μου ρωτήσετε έναν ιερή είναι σωστό αυτό που κάνετε. Τίποτα δεν Όχι, θα το ρωτήσω. Δηλαδή. Οι ιερεί δεν ασχολούνται με κάτι άλλο. Δηλαδή, να βοηθήσουν κανέναν από σφυγόπουλο, χαιστήκανε. Τι είναι τα animal patties, του μοιάζει να φορήσουν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μα δεν γίνεται το ένα για να πάμε στο άλλο. Πολύ αγάπη και πολλέ ελευθερίε δίνει αυτή η Εκκλησία, ε. Απορώ γιατί δεν τραβάει κόσμο. Αφήστε αυτό τώρα που λέτε. Γεια σα περαστικά. Όχι κάτι άλλο, εσά περαστικά. Μην τζαγκώνεστε, είστε Ελληνόπουλα όλα ε, Ακούγαμε πριν το Σιμίτη και γράφει στο Twitter η Εντα Μαρία Πόσο μας έχει λείψει ο Κώστας ο Σιμίτης Ας είναι καλά το ποτάμι που φέρνει το νέο και το καθαρό και μας τον έφερε πίσω Αυτό που ακολουθεί δικό σας Η σημερινή μέρα είναι μια ιστορική μέρα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 Δηλαδή ένα αυτοκινητόδρομο μήκου 5 χιλιόμετρων, 8 κιλά for... 63 χιλιόμετρα παλάπλευρο οδικό δίκτυο. Παλάπλευρο οδικό δίκτυο. Γιατί πάντα θέλει να δημιουργεί, να δημιουργεί διαχωριστικέ γραμμέ to doktor. Na mnie para szarfi się ακατελότητα. Εμείς, από την παρουσία σου, παρουσία σου, οι φοροαπαλλαγές πηγαίνουν στα υψόλ. Στα υψόλ. Υψηλά εισοδήματα δεν είναι πληροφονημένοι. είναι νετροπή, η αξιωματική αντιπολίτευση να μπορεί να ισχυρίζεται ότι ένα τέτοιο έργο κοστίζει 4 χιλιόμετρα. Έλεος.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 Συνείδη... Να έχουμε πάντα συνείδηση Μάλιστα. Αυτά Η βραδιά τελειώνει με τον Ενικό και τον Αλέξη Τσίπρα που θα είναι στο Νικολάου. Λίγο πριν έχει ελληνοφρένια γύρω στις 10 παρα 10 εκεί στον Α, λίγο πριν έχει τη Μουρμούρα που όμως πάλι θα είναι ο Μπαλούρδος η Ελληνοφρένεια δηλαδή μέσα στη Μουρμούρα είναι λίγο έκπληξη τώρα ήρθαμε στο τώρα έχουμε το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο με όλα τα νεότερα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν και τον Νίκο Στραβελάκη γεια σα. Εχθέ έκανα ζάπιν που λε και πέφτω πάνω στο ρήκ, ξέρει. Το είστε... κυπριακό, ξέρω, τη κορούα. Τη Κύπρου, ξέρει. Που μπήκε πριν από εμά στα μνημόνια και τώρα ετοιμάζεται να βγει από τα μνημόνια. Ναι, ναι. Στην αρχή που λε δεν μπήκα αμέσω στο νόημα. Νομίζω πω αναφερόντουσαν σε εμά. Λέγανε λοιπόν οι συνταξιούχοι ότι με μια σύνταξη τη πείνα ζουν τα άνεργα παιδιά του, τα εγγόνια του, ότι του φορολογούν του τόκου των καταθέσεων. Τώρα λοιπόν που βγαίνει από τα μνημόνια. Η Κύπρος, θα ξαναπάρουν πίσω οι Κύπροι τι συντάξει του, του μισθού του, θα έχουν δωρεάν σχολεία και δωρεάν οίκου. Άρα τι να πει, ότι είναι κοροϊδία, να μην βγάλουμε το μνημόνιο. Καλά είμαστε μέσα. Γιατί αν βγούμε το μνημόνιο, μετά θα ζητάμε. Αν ζητάμε, θα... οι άλλοι θα μα δίνουν για να του βγάζουμε στι εκλογέ. Άρα πάει στα ίδια θα βρεθούμε. Οπότε Α. μνημόνιο για να γουστάρουμε. Τέλεια. Θέλω να πω ότι να σταματήσουν οι αλήτε, οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί να μα λένε μα γιατί αυτή είναι η πολιτική της Ευρώπης και αυτή είναι η πολιτική όλου του κόσμου και είτε μνημόνιο λέγεται είτε δεν ξέρω πώς λέγεται, αυτή είναι η μοίρα μας. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε Αποστόλη, γιατί σατυρίζεται την αριστερή κυβέρνηση του ακροδεξιού καμένου. Εδώ μας τα λένε καθαρά τα πράγματα. Μας τα πει και η Θεανού, με όλη την Παρισία που τη διακρίνει. Ο λαός ξέρει, δεν υλοποιούμε αυτά που είχαμε πει προεκλογικά. Οπότε τα γεμιστά ξέχνατε τα Αποστόλη. Μείνε με τα μακαρόνια του φίλου και βλέπουμε. Απλά όταν ήρθαν οι πρόσφυγε εδώ πέρα, κανένα Έλληνα χριστιανό ορθόδοξο πατριώτη δεν του άνοιξε το σπίτι του. Του κλέβανε, του σκοτώνανε. Στο Ισέρε σχεδόν δώσει εντολή ο αξιωματικό χωροφυλακή να πυροβολούν και να κάψουν του καταβλισμού των ποντίων. Τα κτήματα που είχαν πάρει με την ανταλλαγή πληθυσμών που δικαιούντουσαν οι πόντοι, τα είχαν πάρει οι ελληνταράδε και δεν του τα δίνανε πίσω. Μία μικρασιά είχε ζητήσει νερό, ψυχίο και τη είπε το ποτήρι. Και ό,τι έγινε η ατζέντα στο προσφυγικό στην Ελλάδα Με του Σύριου, άλλαξε από του Μικρασιάτε. Πόσο ξένα μου φαίνονται αυτά που λε τώρα, hein. Καμία σχέση με τα σημερινά. Για θυμίσω όμω όλοι, όταν προήλθαν οι πρώτοι Σύριοι, όλοι είχαν την ατζέντα του Χίου. Έρχονται να μα πνίξουν οι λαθρέοι. Και οι Μικρασιάτε, χοιπόντι σηκώσανε πολύ ψηλά. Ο Χίο είναι μπροστά, εσύ το λέει τρελό. Και κάτι τελευταίο τώρα για να σε πειράξω: ε, Δεν μπορώ να καταλάβω πώ μια πόλη που είναι συνώνυμα με του Βαβαρού, με τον το φουντούλι, έχει βγάλει δύο τεράστιε μορφέ σαν και τον Κλέωνα. Α, δεν για με κακή αυτό. Στον Πειραιά, τα περίπτερα, στου πρόσφυγε, ό,τι πάρει 5 ευρώ. Δηλαδή, εννοεί και ένα νεράκι, κάνει 5 ευρώ. Ό,τι πάρει. Εντάξει, πώ θα εκτιμήσει όμω ο πρόσφυγα που θα έρθει, πώ θα εκτιμήσει το μέρο που ήρθε. Ευρώπη ήθελε, συγγνώμη. Και εγώ, αν πάω έξω, παίρνει ένα μπουκάλι νερό στη Γαλλία 2,5-3 ευρώ. Και Βέβαια, 5 δεν φτάνει, καρά. αλλά τέλο πάντων. Ναι. Σε αυτή τη στιγμή, από ό,τι κατάλαβα, έχουμε κλειστά είμαστε εκτό Τι άλλο εκτό Εκτό Ευρωπαϊκή λογικά. Εκτό Ευρώ. Δηλαδή, πρακτικά εκτό Ευρώ, δεν υπάρχει καν Ευρώ. Εκτό δεν είμαστε έτσι κι αλλιώ. Είμαστε εντό Δηλαδή, και που είμαστε εντό ότι τι. Ότι είμαστε ένα ταξίδι όλη την ώρα. Ποιο κοτάει να φύγει. που θα δεν να γυρίσει. δεν φεύγει Είμαστε πάντως γενιά αφράγκου ανέργου-ανέργου ανέργους και κορόιδους, κορόιδους. Εδώ στην Κρήτη ο Αλιέξη. Ο Αλιέξη, ξέρει. Προσωπικά είναι αυτά τα αρχηγά που θα σου πω τα χρησιμοποιώ εδώ ευρέω στο Ηράκλειο. Ο Αλιέξη είναι γάμα αυτή Για τον Μπούλιο. Μάνε! Είσαι τεράστιο, Δρευκούργη! Είσαι τεράστιο, Μου αρέσει. Μου που νομίζει ότι τα λένε μόνο στην Κρήτη αυτά. Ένα, Στην Κρήτη τα λέμε όλοι να πούμε έτσι Μόνο στην Κρήτη, ναι. ναι γιατί η Κρήτη είναι όλη η Ελλάδα, ξέρω. Το ξυπνητήρι το πρωί μπορεί μερικέ φορέ να μην το ακούσει την πρώτη φορά και το ακού τη δεύτερη. Οπότε? και την κομμένη επανάληψη τη ελληνοφρένεια που έλεγε ότι δεν ξυπνάμε την πρώτη φορά. Άρα, mm. τι χρειάζεται η επανάληψη. Ναι, αλλά υπάρχει στο sitepass ελληνοφρένεια.gr να ακούτε κάθε φορά όποτε θέλετε να ξυπνήσετε για λίγο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ίντερνετ ή δεν έχουν υπολογιστή και δεν μπορούν να το, το αναξακούσουν από εκεί. Δεν μπορούμε να του έχουμε και όλου ευχαριστημένου. Αν του είχαμε όλου ευχαριστημένου, ήμασταν Τσίπρα. <ΣΣΣΣ> Έχω προτείνει το Πάπα τη Ρώμη. Θα γλιτώνα με το μνημόνιο αν ακούγαμε τον πάπα τη Ρώμη. ses mains sont liées. Comme celle Qui fixe le Έχω προτείνει τον πάπα τη Ρώμη. Être légère dans ses souliers. Ne sentir son oublier. <Toolsicitous> Nie chcę być w stanie się zniszczyć, Παναγιώτατε, ευχαριστούμε για τον πύρινο λόγο σας. Πάντας πρωτοστάτης σε εθνικούς και εκκλησιαστικούς αγώνες. Έχω προτείνει τον Πάπα της Δρόμης. Αμπέμους Πάπαν. Έχω προτείνει